με κρατάει κανείς θα είμαστε βεβαίως θα είμαστε ενωμένοι για την Ευρωβουλή θα είμαστε ενωμένοι για την Ευρωβουλή κάτω τα χέρια των τον Κασελάκη, εμείς εδώ όταν προέκυψε το θέμα τότε που ο μεγάλος εθνικό κεφάλαιο πια ηγέτης αριστερός παρετήθηκε και έφυγε είχαμε Ταραχτής φόδρα με τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ και μόλις ξεπρόβαλε το αστέρι του Κασελάκη, είχε έρθει δηλαδή για διακοπέ ο άνθρωπο και τελικά πήρε ένα κόμμα. Στηρίξαμε τότε πολύ γερά και είχαμε βγει μπροστά να βγει να εκλεγεί ο Στέφανο Κασελάκη, διότι για το καλό της αριστεράς πάνω απ' όλα, τη αριστερά πάνω απ' όλα, του έθνου, του τόπου και των Βαλκανίων και τη Ευρώπη, καλό, έτσι είχαμε κρίνει τότε, να είναι πρόεδρο του συγκεκριμένου κόμματο. ο Στέφανος Κασελάκης. Και τώρα λοιπόν πέρασαν όλα αυτά που έχουν συμβεί, πάνε να τον φάνε. Δεν θα τον φάνε, είναι σίγουρο δεν θα τον φάνε, όμως έχουμε ταραχτεί και τώρα, οπότε στηρίζουμε όπως μπορούμε, με όλες μας τις δυνάμεις, την παρουσία, ύπαρξη Στέφανου Κασελάκη στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι εδώ, είμαι όρθιο, είμαι έτοιμο! να τελειώνουμε με τα μικρά για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα. Δύο, δάχτυλα, Θα είμαστε ενωμένοι για την Ευρωβουλή. Για είμαι παιδί, να δύο, δάχτυλα, Θα πάμε λοιπόν σε τετραπλές εκλογές, οργανώσεις μελών, νομαρχιακές, κεντρική επιτροπή και πρόεδρο. Ο, ο, ο, ο, βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Πρέπει να βρεθεί αντίπαλο. Τολμάει κανεί, νομίζω, η κυρία Γεωργοβασίλη ανακοίνωσε μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω ποιο άλλο είναι. Ποιον είχε βγάλει λιμπεράκι, νομίζω, πριν κάποιον στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι ποιον. Και λέει: Δεν ξέρουμε τι γίνεται στο δίωρο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Σε live σύνδεση παρακολουθούμε τη διάλυση ενό κόμματο, την ίδρυση ενό άλλου, την ίδρυση πολλών κομμάτων. ο Τζίπρα να μιλάει μισή ώρα πριν ξεκινήσει χθε το συνέδριο τι τίμια στάση, τι ηθική στάση, τι σωστά πολιτική στάση τι στάση καθόλου μικροπρεπούς ανθρώπου όπως ήταν πάντα ο Τσίπρας τον έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε όλοι, ε, τα θυμόμαστε από τα χρόνια τα ωραία με τον Αλέξη Τσίπρα οπότε τα παρακολουθούμε όλα live, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει δεν έχει και σημασία, μένουμε στι κορυφές των γεγονότων Ε, και βγήκε χθε ο Κασελάκη στο τέλο της ομιλία του, του παρακολουθούσαμε όλοι από την ΕΡΤ και είπε: Βρείτε μου αντίπαλο. Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε! Αααααα, βάδιστα. Ζητείτε αντίπαλο για εκλογέ αριστερού προσωπικού κόμματο εντό των επόμενων ημερών. Αποκλείονται γεροβασίλη, φάμελι και Τεμπονέρες. Θα προτιμηθούν εφοπλιστές και στελέχοι Goldman Sachs. Θα αναδειχθούν ισχυρά υπερ εγώ. Θα μοιραστεί ποπκόρν. Πουτάνα όλα. τα δυο μου γόνα τα Θα είμαστε βεβαίως, θα είμαστε ενωμένοι για την προβουλή. Ααααα, βάδιστα. Θα είμαστε ενωμένοι για την τα δυο Μια Αν ήταν διαφορετικά, ο Αλέξης Σύπρας θα ήταν ακόμα στο 32% και όχι στο 18%. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα ήταν τώρα εδώ, στη θέση από την οποία μιλάω. Και μακάρι να ήταν, εγώ πρώτος θα το ήθελα να ήταν εδώ. Αλλά δεν ήταν. Είχε ρέξει τη βόμβα, όπω λέγανε όλοι χθε, μισή ώρα νωρίτερα. Φαντάζομαι ο ιστορικό του μέλλοντο θα σταθεί λίγο στην εποχή μα, γιατί ασχολιόμαστε και θεωρούμε ένα κομμάτι τη αριστερά. Θεωρεί πολύ σημαντικό ηγέτη η μορφή τον Αλέξη Τσίπρα και τον το Στέφανο Κασελάκη επίση, τον άνθρωπο που πήρε το κόμμα και διαλύει το κόμμα και είναι πρόεδρο και ο λαό θα πάει να ψηφίσει τον Στέφανο Κασελάκη. Αυτά τα δύο πρόσωπα. Ο ιστορικό του μέλλον, νομίζω θα σταματήσει και θα πει ότι οι Έλληνε. Κάτι είχαν πάθει βεβαίω την ίδια εποχή ο Πρωθυπουργό και η Οπότε πάλι θα σταματήσει ο ιστορικό. Χειρόφρονο, βλέπω η ιστορική του μέλλοντο θα σταματάνε εδώ, δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν να μελετούν το φαινόμενο και τα φαινόμενα. Είπε ο Κασελάκη χθε ότι θα ήθελε να είχε τον Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο. Όλοι θα θέλαμε να είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα ο Αλέξη Τσίπρα όμω από το σπίτι του ηχογραφούσε το εξή μήνυμα. Κυδεύουμε σήμερον τον πολύ αγαπημένο μας ΣΥΡΙΖΑ που έχασε τη μάχη της ζωής μετά από πολύμινη μάχη στην εντατική. Σας καλούμε να πάρετε μέρος στο ασύλληπτο πένθος μας μετά τον αδόκητο χαμό του μπουρδέλ συγγνώμη μπερδεύτηκα, του κόμματο μας. Η Κηδεία θα λάβει χώρα στις επόμενες εσωκοματικές κάλπες. Θα μοιραστούν κόλυβα, θα φορεθούν μαύρα εσώρουχα, θα το παίξουν αριστεροί, θα φαγωθούν μεταξύ του. Οι τεθλιμμένοι συγγενείς, τα αδέρφια, ξαδέρφια και όλο το γαμμό το σόι τους. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Α είναι ελαφρώα το χώμα, ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, μας έστειλε αυτό σε εμάς μόνο βεβαίως. Αυτό το ηχογραφημένο μήνυμα με φωνή βαριά, λογικό, προανήγγυλε την κηδεία του κόμματο του συγκεκριμένου. Νομίζω έχει τελειώσει αυτό το κόμμα, το θέλουν όλοι πια για να φτιαχτεί κάτι άλλο ή πολλά άλλα. Δημοκρατία, έχουμε πολλές φωνές και πολλές διαφορετικές φωνές και κυρίως αριστερές φωνές που τόσο αναγκαίε είναι, για τον τόπο και για τον λαό και για τα βάσανα του λαού και για την επίθεση που δέχεται ο λαός όχι μόνο ελληνικό ελληνικός και η ευρωπαϊκή σε αυτή την πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή. Γιατί ο Κασελάκης ε, θα γίνει, ο Κασελάκης ο κόμματος θα γίνει πρωθυπουργός και το κόμμα κυβέρνηση. Θέλω να σας πω... Ξέρετε γιατί θα γίνουμε κυβέρνηση ξανά. Γιατί. Θα, θα σας πω γιατί θα γίνουμε κυβέρνηση ξανά. Γιατί. Γιατί κλάνει το γατί. Μάλιστα. Διότι εμείς έχουμε κάτι το οποίο δεν το έχουν οι άλλοι. Την αλήθεια. <συκλίδι> Εμείς έχουμε κάτι το οποίο δεν το έχουν οι άλλοι. Μπράβο παιδί μου. Την αλήθεια. Πού σου να μην βασκαδείς. είμαι εγώ, παιδί, ξέρω πάντα να γελώ, πάρω δυο μου τα πτυπώ. Θα είμαστε βεβαίως, θα είμαστε ενωμένοι για την προβουλή. Θα είμαστε ενωμένοι για την προβολή. Το λέει και το πιστεύει, το καταλαβαίνει, φαίνεται από τη φωνή. Δεν το αντιμετωπίζει με επιπολαιότητα, με αδιαφορία, με ναρκισσισμό ότι εγώ είμαι και όλοι οι άλλοι και δεν μα μοιάζει τι γίνεται. Θα φτιαχτεί το 2024, μετά από πορείε δεκαετιών στα κινήματα, στην αριστερά, πάει να φτιαχτεί ένα προσωπικό κόμμα. Εντελώ προσωπικό και μόνο προσωπικό. Ούτε όργανο, ούτε τίποτα. Θα είναι ο ίδιο και ο κόσμο που θα ψηφίσει από κάτω, που θα ψηφίσει επειδή θέλει τον ίδιο. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Ούτε όργανα, ούτε συνεδριά, απόψει, ούτε ιδεολογικό πλαίσιο, ούτε προτάσει, ούτε ζήμωση. γουστάρουν με 2 ευρώ και θα πάνε τις επόμενε μέρες όπως πήγαν και πριν καιρό να ψηφίσουν τον έναν ή τον άλλον για να έχουν ένα κόμμα τέτοιο που να μην συμμετέχουν σχεδόν και αν συμμετέχουν να κάνουν κάτι κλαμπ γνωριμιών και φιλολογικών συζητήσεων και κάτι τσίπουρα, παίζουν πολλοί αυτά και από εκεί και πέρα ο αρχηγός να τα καταφέρει το πρόσωπό του να τον βλέπουν τον καμαρών με τα στενά ρούχα, με τα στενά κοστούμια, τα κοντά παντελόνια και τις δοξασίες και όλα αυτά που ακούμε. Να, το εγώ και το εμείς το αιώνιο πρόβλημα. Θέλετε να συνεχίσουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας? Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει ομοψηφία, φίλε και φίλοι. Και απέναντι στη δική σας ανιδιοτέλεια που αφήνετε τις δουλειές σας, τα σπίτια σας, τις για σας, είστε από σήμερα ως και την Κυριακή εδώ, για να είστε από σήμερα ως και την Κυριακή εδώ, υπάρχουν ορισμένα. Τεράστια εγώ, ορισμένα τεράστια εγώ που θέτουν, που, θέτουν τους ε, που θέτουν τους εαυτούς τους πάνω από το εμείς. εγώ και το εμείς και έχετε ανιδιοτέλει όλοι όσοι είστε εδώ γιατί από σήμερα μέχρι την Κυριακή ε, έχετε φύγει από τα σπίτια σας και από τις οικογένειές σας για να είστε σε ένα συνέδριο κομπάρση. Πολύ καλά το έχει αντιληφθεί, του το είπε και μετά μίλησε για τα όνειρα. Ξέρετε κάτι, το δικό μου όνειρο, το δικό μας όνειρο, είναι ο δικός τους εφιάλτης. Καροπάτε να γελάσω δυνατά, κα, κα, καροπάτε να γελάσω δυνατά, είναι ο δικός τους εφιάλτης. Αντίπαλο, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε! Α, μπε, του, κοι, θε, μπλόμ ψάχνει να βρει αντίπαλο και έπαιξε το γνωστό παιχνίδι για να δούμε ποιο θα τα φυλάει, ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Κασελάκη. Το διάβασα χθε στο Twitter, δεν θυμάμαι ποιο το έχει γράψει ε, πρέπει να βρούμε αντίπαλο του Κασελάκη και γαμπρό στην καινούριου. γιατί Αυτά τα δύο διακυβεύματα τρέχουν παράλληλα και είναι πολύ σημαντικά για την ενότητα του ελληνικού λαού. Το καταλαβαίνει ο καθένα και όλοι θέλουν να γυρίσει ο Τσίπρα. Τι όλοι. Όσοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να γυρίσει ο Τσίπρα και βγαίνει ο Αρβανίτης σήμερα το πρωί ο Κώστας. Και είναι από αυτού ένα που θέλει να γυρίσει ο Τσίπρα. Επειδή είδα την δήλωσή του, θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι που στην πορεία μπορεί να του πούνε Αλέξι, γύρνα πίσω να αναλάβει εσύ. Ναι, εγώ. Εσεί <ΣΣ> δηλαδή θα λέγατε. <ΣΣΣ> Εσείς, Εσείς, <σύντρα> λέτε, <συντρα> να γυρίσει πίσω. Να γυρίσει πίσω τηλέφωνα. <συντρα> ναι, βέβαια. Να κατέβει απέναντι στον κύριο Κασελάκη, του λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Το γύρω-να πίσω σημαίνει εκλογέ. Σημαίνει. Να σα πω εγώ πώ το διάβασα. Ο Τσίπρα λοιπόν πήρε όλο το σταυρό. και την ευθύνη για την ΉΤΑ και άνοιξε το δρόμο στο νέο. Σωστά. Ωραία. Αυτό είναι το νέο. Με τον ε, κύριο Τσακαλώτο, την κυρία Αξιόγλου ε, και τον κύριο Τζουμάκα, αυτό ήταν το νέο. Θέλω να πω ότι ο Τσίπρας άνοιξε τον δρόμο στο νέο και το νέο μας βγήκε και παλιό. Την μπορούμε κι εμείς γιατί μας αρέσει ο Κασελάκης Τον στηρίζουμε αλλά πιο πολύ μας άρεσε ο Αλέξης Τσίπρας Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία 4,5 χρόνια στην Πρωθυπουργία Και όσα ήτανε πριν και όσα ήτανε μετά Στην αντιπολίτευση ειδικά Δεν προλαβαίναμε, δεν τον προλαβαίναμε Με τη ζωτικότητα, την ενέργεια που είχε Που χτύπαγε αλήπητα τον Πιτσοτάκη κάτω Ήταν μια αντιπολίτευση τρομερή ανάλογη της κυβερνητικής θητείας γιατί εκεί αυτή η ενέργεια που είχε ο Τσίπρας τον έβλεπε όπως τον έβλεψε συναντήσεις με ηγέτε, το πώ αντιμετώπιζε τα πράγματα χτύπαγε το χέρι στο τραπέζι πολύ αυστηρός και πάει πολύ καλά η χώρα πήγε μετά και στην αντιπολίτευση πολύ καλά το κόμμα και τα ξέρετε δεν χρειάζεται να σας τα θυμίζω είναι ένα ωραίο δίλημα Κασελάκης ή Τσίπρας ο ένας καλύτερος από τον Άλλον, εν τω μεταξύ, σήμερα έχει βγει μια αποκάλυψη, κυκλοφορεί ευραίος, σαν είδηση, ότι ο Κασελάκης δεν μπορεί να ανακαθευτεί με την πολιτική, γιατί έχει εταιρεία στο εξωτερικό. Αυτό απαγορεύεται, λογικά, σωστά απαγορεύεται, όχι για τον Κασελάκη, για τον οποιοδήποτε, ανεξαρτήτως αν μπορούν παρασκηνιακά να έχουν όλοι οι εταιρείες, όπως ξέρουμε. Παρόλα αυτά, έχει μια εταιρεία με την οποία, από, από την οποία δάνησε και τον, τον ραδιοφωνικό σταθμό, στο κόκκινο πριν τα Χριστούγεννα και έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και το σηκώνουν ότι πρέπει κάτι να κάνει με την εταιρεία, αλλά δεν μπορεί να είναι. Θα ακούσουμε εδώ την κυρία Γεροβασίλη, όταν ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2016, έχει γίνει και αυτό, ε, τότε η κυβέρνηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, είχε φέρει αυτή τη διάταξη. Θα ακούσουμε εδώ την κυρία Γεροβασίλη να περιγράφει τότε τι απαγορεύεται. Όλο αυτό ισχύει και σήμερα. Όποιος λοιπόν αρχηγός κόμματος έχει μετοχές ή άλλη σχέση δική του ή συγκινικού του προσώπου με αλλοδαπή εταιρεία, τον προκαλούμε να το δηλώσει πρώτος και να μην παριστάνει στην κυβέρνησή μας τον τιμητή ενάντια στη διαφθορά. Σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό άλλο να φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Τώρα θα έχουμε και τι εσωκομματικέ διαδικασίε, θα παίξει και αυτό φαντάζομαι. Τη Φάρλη σκέφτομαι, την ένταση που θα πιάνει στο σπίτι και στα κομματικά γραφή γιατί γυρίζει και εκεί. Οπότε έχουμε θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Είχε βγει και ο Δρουβλάκη χθε και είπε ότι δεν θα ψηφίσει τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώ μέχρι χτε τα στελέχη του λέγανε ότι θα ψηφίσουν τον νόμο. Δεν το λέγανε ακριβώ, το άφηναν να νοηθεί, θα το δούμε κτλ. Χθε βγήκε καθαρά ο πρόεδρο και είπε δεν θα ψηφίσουμε τον νόμο. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Παλιότερα, πριν κάνω δίμηνο, είχε πει: Δεν θα δέσει τα κορδόνια, ε, με την πολιτική που ασκεί, δεν θα δένει τα κορδόνια του Κυριακού Μητσοτάκη. Είχε βγει μάλιστα ο Κυριακού Μητσοτάκη και επί τη φορά παπούτσε χωρί κορδόνια. Πολύ σημαντικό διάλογο και όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα, όπω καταλαβαίνει ο καθένα. Κρατάμε αυτέ τι δύο δηλώσει του Ανδρουλάκη, γιατί τώρα ο Μπακογιάννη σήμερα. εμφάνισε τηλεοπτικό κανάλι και απάντησε. Δεν μπορεί να γίνει ένα νόμο. που θα έρθουν όλα τα μικρατικά και κερδοσκοπικά γιατί αυτό κάνουνε με franchising στο λεκανοπέδιο Ενώ το, λίγες. Να το ρωτήσουμε και νόμο, νόμο δεν θα το ψηφίσουμε. Για έλα εδώ, μεγάλη. Γιατί θα το καταψηφίσεις Γιατί λέω θέλω αναβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου Μάλιστα Εμένα η κυβέρνηση έχει τα θέματα της Πρέπει να τα αντιμετωπίσει μόνη της Εμείς δεν πρόκειται να δέσουμε τα κορδόνια της Νέας Δημοκρατίας Μα τα δένεις κάθε μέρα ρε φίλε Κάθε μέρα με τον τρόπο με τον οποίο μιλάς και τοποθετήσε δεν τα παπούτσια Απλά μιλώντας στην Τερόπακο Γιάννη σήμερα το πρωί χρησιμοποίησε τις δύο ατάκε του Ανδρουλάκη και έδωσε και απαντήσεις. Εμείς κόψαμε τις ατάκε από το στόμα της Ντόρας και βάλαμε τα αυθεντικά από τον ίδιο τον Ανδρουλάκη και έτσι έχουμε αυτόν τον πολύ ωραίο διάλογο. Ρε φίλε, ρε φίλε, γιατί το κάνεις, γιατί δεν το κάνεις. Έχουμε μείνει στον Κασελάκη που θέλει να του βρούμε αντίπαλου. Θα πάμε λοιπόν σε τετραπλέ εκλογέ, οργανώσει μελών, νομαρχιακέ, κεντρική επιτροπή και πρόεδρο. Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. <συκλεί> Βαστά τη Τουρκιτάλουγα, <συκλεί> θα σκοτωθούμε. Βρείτε μου αντίπαλο, μα <συκλεί> νόησε! <συκλεί> Μαλόνωρε! Μην με αφήνει, νόησε! Μην με αφήνει, νόησε! Μην με αφήνει, νόησε! Μαλόνωρε! Μην με αφήνει, νόησε! Μαλόνωρε! Πέσω τη Μαλάτσα Πιθάν! Μαλόνωρε! Πέσω, νύμα πει και μου κράτα Δεν με κρατάει. Κανεις. Τι κρατάω; Πώς είναι; Καντρος, κορτζα. Πέσω σου κοσμημένα κοινωνική Τα ρε. <σομίου> <σομίου> σου, τι <σομίου> Μαλώνω, ρε. Μου, αντιπαλώ, και πάμε. Μαλώνω, είσαι, ναι, Μάλωσε, <σομίου> δεν Δεν Μάλιστα Δεν έτσι τον <σομίου> Χαμός, χαμός. Ωραία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα σχεδόν ιδρύσεως ή τουλάχιστον από το 2014 που φαινόταν θα γίνει κυβερνητική δύναμη μετά τις ευρωεκλογέ δηλαδή και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και μετά δεν έχει σταματήσει είτε κυβερνάει είτε να αντιπολίτευσε ούτε μία μέρα να δίνει υλικό, να μας προκαλεί τη σκέψη, να προκαλεί να παίζει με τη λογική μας να παίζει με συναισθήματα, να παίζουμε την οημοσύνη μας, κυρίως εκεί έπαιξε πάρα πολύ και πριν, τη, πριν γίνει η κυβέρνηση, όσο ήταν η κυβέρνηση και λιγότερο όσο ήταν αντιπολίτευση. Τώρα... μετά το, την Ήτα την μεγάλη από τις περσινές εκλογές παίζει ακόμη περισσότερο με όλα αυτά και μας διασκεδάζει κιόλας γιατί όλο αυτό με κασελάκι, με κομματικές εκλογές με το τζουμάκα που χτυπάει το κεφάλι του με όλες έχουν γίνει τις γκάφες, τις κολοτούμπες και τις άρσεις κασελάκι στα κάγκελα εκεί του, του σχολείου που είχε πάει όλο αυτό το θέαμα, όλη αυτή η αισθητική που εκπέμπεται προκαλεί γέλιο τουλάχιστον δεν νομίζω κανεί άνθρωπο σοβαρό δεν περιμένει κάτι σοβαρό από εκεί οπότε τουλάχιστον ψυχαγωγούμαστε διασκεδάζουμε σαν σήμερα το 1943 μέσα στα μαύρα χρόνια της κατοχής ιδρύεται η ΕΠΟΝ ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων η θρηλική ΕΠΟΝ με την καθοριστική συμβολή τότε της Όκνε και με το πολεμάμε και τραγουδάμε συσπήρωσε πάνω από 600.000 νέους της εποχής, τα μαύρα και πολύ δύσκολα χρόνια ε, εντάχθηκαν στις γραμμές της όλοι αυτοί, εκατοντάδε χιλιάδες και πρόσφερε πάνω από 32 χιλιάδες αντάρτες μαχητές στον αγώνα και πάνω από 1300 παιδιά της έπεσαν στα πεδία των μαχών Εδώ ο ύμνος της Επών, από το λιμέρι του Πανου Τζαβέλα όπως το τραγουδούσε τότε στα, στα, στις Μπουάτ στο, στο αντάρτικο λιμέρι του έτσι το είχε ονομάσει Έχει βγει και ένας δίσκος με αυτό το όνομα τραγούδι από το λιμέρι μου Εδώ είναι ελληνοφρένια, λιμέρι κατά μία έννοια και αυτό κάπως, πολυτελείας βέβαια καμία σχέση με τα πραγματικά λιμέρια και δεν είμαστε και σε βουνό, είμαστε σε κάμπο εδώ στη Συγκρού 2, 11, 10, 80, 8, 80 Ο αποστόλη. μπορείτε να πάρετε, να σας πει τώρα ότι θέλετε, εκεί είναι, απέναντι δηλαδή. radio Το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ο Χρήστος μυρίδη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διεφημίσεις. Έλα, Εδώ. Προσπαθώ να σε πιάσω μέρε. Το ξέρω ότι σε εκεί. Εγώ δεν μπορώ να έρθω εκεί. Τηλεφωνικά τουλάχιστον. Α, να σου πω κάτι. Αυτά πω που ακούω τώρα από το Δήμιο, τα κακογόν. Γιατί μα φαίνονται περίεργα αποστόλια κάποια πράγματα. Εδώ αυτό το κοτοπούτανο το, ουκ... το καραμαλί το βγάλανε οι Σερέι πρώτοι και πάλι. Ήταν μια μεγάλη νύχη και είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Αυτό που έχω να πω και να το λέω συνέχεια. Το έχω αρκετέ φορέ σε σένα. Δεπτόσο ότι όλοι αυτοί είναι ευειόπανα. Είναι ότι είναι η χειρότερη. Μορφή δεξιά κυβέρνηση όχι πια από την αντιπολίτευση Κίσερα. Όχι μόνο Κουκούλο, αλλά θα κάνω. Αντιπολίτευση, μεταπολίτευση. Ναι, ναι, ναι συγγνώμη, ότι μεταπολίτευση, ναι, είδε. Μην μιλάμε, μαλακιέ, θα λέμε πράγματα που, που, που υπάρχουν. Η μεταπολίτευση υπήρξε. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Αντιπολίτευση, ναι, όντω δεν υπάρχει. Αν αφαιρέσει στο Κουκουέ, όλα τα άλλα είναι. Αν θα πάει Άρα λοιπόν, ξέρουμε με ποιου έχουμε να κάνουμε. Εδώ έχουν φάει λεφτά από ΑΕΝ και αυτό με του αγρότε. Όλο το πανηγύρι που έγινε που κατεβήκανε κάτω. Σίγουρα του απήθανε γιατί εξυπηρετου. Και ξεχάσαμε το νομοσχέδιο να μην βγουν και πια από τα αγριά στου δρόμου. Ποιο καύθυρο έχουν καλύψει αυτή. Ισα-ίσα τα καλύπτουνε και τα καλύπτουν έτσι που Ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Κύριε Αποστή. Ο ίδιο. Θα μπορώ τόσο φιγκάνια κρατέ, τόσο στον καιρό αλλά δεν βρέθηκε ένα παλαιοχριστιανό, να πει την πραγματικότητα που ενέργεια το κόμμα του κι δυο πέρα στο εμπρό στο λόγο. Τώρα Όταν... το έχετε βρει. Όλα τα έχω βρει. Αφού σα είπα στο σενάριο πάγω είδα το εμπρό, το εμπρό είναι σύνθημα. Στον πίσω κατακουνό. Εμπρό για πίσω. Θα κάνουμε βήματα πίσω! Εμπρό πίσω! Α σωστό. Είναι η παλιοχριστιανοί που δεν πιάνουν εσεί μα τι πηγαίνει. Αλλιώ θα τα παίρνει, θα τα λέγανε. Απίστευτο, περιμένω στι μέρε. Ναι, <εστικό> <συγλώνο> καλά κάνατε. Παλαιοχριστιανό και εσεί. <συγλώνο> βεβαίω, βεβαίω. Όλοι μαζί. Παλαιοχριστιανοί, ρωμί. Ζούμε παλαιοχριστιανικά και είμαστε και ρωμί. Πράγμα που σημαίνει όχι Έλληνε. Παλιά αυτό το λέγαμε παλαιομαλάκκα. Τώρα γιατί άλλαξε. Τέλο πάντων, έγινε. Υπάρχει και το παλαιό. Αλλά αλλάζουν οι και... Σωστό, σωστό. Όχι, το δέχομαι.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 που είχε ψηφιστεί το Δεκέμβριο. Παραπάνω, ναι. Είχαμε. Πώς ήταν δηλαδή για όλες αυτές τις ειδικότητες ο αρχικός προϋπολογισμός. Ήτανε λιγότερο από 212 εκατομμύρια. Δεν υπήρχε καν προπολογισμό, μάλλον, ξέρω εγώ. Για όλο έτσι, αλλιώ την τύχη τα κάνουν. Ναι, σωστά και. Δεν έπρεπε να δημοσιευθεί κάποτε ο προπολογισμό. Α πούμε, κάπου να εγκριθεί, κάπου να αναρτηθεί. Δεν ξέρω. Έλα πέρα τώρα, πέρα, πέρα. κάθεσαι και τα ψάχνει. Τώρα μην με ζεριάζετε, αυτά δεν μπορώ. Είμαστε τέτοιοι. Ναι, ναι. Πάσε του ανθρώπου εκεί Είμαστε να πέρασαν... μοιράζουν χρήμα. Αφού πέρασαν... μα σώζουν, μα σώζουν και, πλέον... και εσεί εκεί στην κρίνια. Έχει δίκιο. Καθόμαστε και ακόμα και αυτόν τον έρμο που κλαίει ιδιωτικά. Νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε. Ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Οξύνη πάτου. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξήσω. Μπάτο του βαρελίου. Αυτό, αυτό. Δεν, αυτό. Δεν, δεν, Πάλι δεν, καλά που κλέφει ιδιωτικά. Ε. Είναι η μόνη του ανάγκη που καλύπτει ο ιδιωτικό τομέα. Όλα τα υπόλοιπα τα καλύπτει το δημόσιο. Φαντάζεστε όταν βλέπαμε να κλαίει και δημόσια αναγεία μου. Δεν έχει ανάγκη. Έχει χορτάσα το δημόσιο από άλλου τομεί. Ξέρετε γιατί θα γίνουμε κυβέρνηση ξανά γιατί. Θα, θα σας πω γιατί θα γίνομαι κυβέρνησης ξανά. Γιατί... Γιατί κλάνει το γατί. Μάλιστα. Διότι εμείς έχουμε κάτι το οποίο δεν το έχουν οι άλλοι. Μπράβο παιδί μου. Την αλήθεια. Πού σου να μη βασκαδείς. Δεν πρέπει να το πει. Καλά κάνει και το λέει. Αφού το έχει το πουλάει. Και έχει δίκιο γιατί οι μόνοι που έχουν την αλήθεια είναι αυτοί άρα αξίζουν να γίνουν κυβέρνηση. Αυτό θα ήταν μια ωραία προϋπόθεση. Αρκεί ο ελληνικό λα... λαό να ήθελε να ψηφίσει την αλήθεια. Γιατί όπως βλέπουμε, ο ελληνικός λαός όσο πιο πολύ παπάτζα του πουλήσει κάποιο κόμμα, τόσο πιο μεγάλα ποσοστά δίνει. Οπότε να το ξαναδεί λίγο ο Κασελάκες, πριν γίνει η κυβέρνηση, να βάλει λίγο νερό στην αλήθεια, όπως λέει. Αλλιώ θα ψηφίσουμε όλοι. Ανδρουλάκη Εγώ λοιπόν, καλώ τον ελληνικό λαό Please. στις ερχόμενε ευρωπαϊκέ εκλογέ να μα δύναμη για να είμαστε όχι μόνο. Αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, Please. ώστε να μπει ένα φραγμό στι επεπολαιότητε, στι αστοχίε και τι λανθασμένε πολιτικέ τη Νέα Δημοκρατία. Εσεί με τι πόσο σωστό θα ήσασταν ευχαριστημένος Με το μεγαλύτερο δυνατό. Δεν έχει τα η κυρία Βουλγαρή η προσπάθειά μα. Όσο πιο ισχυρό είναι το Πασόκ τόσο θα υπάρχει μεγαλύτερο εμπόδιο στην αλαζονία του κύριου Μισουτάκη τη Νέα Δημοκρατία. Πλεις, πλεις, πλήρη και Βασιλιάδου την βάλαμε μαζί για να σα παρακινήσει και να σα καλέσει, να σας παρακαλέσει να τον ψηφίσετε λαός, δεύτερο μέρος. Γεια σας. Γεια σας. Έχω Που. Εδώ. Τα παραπολιτικά. Ναι, καλά. Αποστολή μου. Ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον απόστολο Μιλήστε. Μισό εγώ είμαι καλά, εγώ είμαι. Αποστολή μου. Έλα. Αρχικώς αγαπάω πάρα πολύ. Καλά κάνει. Να προσέχει τι αγαπά, αλλά τέλο πάντων. Καλά κάνει. Και ήθελα να πω, έχω πάρει στην οδό απειδή του. Απειδή του. Είσαι τρομερό παιδάκι.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 Ναι, Αποστολή. Έλα. Κάνε ξανασκεφτεί την προσφορά μου για τα τόσα. Τέσσερα τόσα τα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτε να τι πετάξει Τέσσερα τόσα, η οικογένεια. Όλοι. Να σε βγάλω για θα Έχω μαζί μου και παντόπρε ταξιάρχη να σου ξαναδώρω. Τα παπουτσάκια του ταξιάρχη για τάμα ή για να τα έχετε ω ευλογία στο σπίτι σα. Σε τρία μεγέθη. τώρα μιλάμε. το την προσφορά μου τα τώρα ναι. Τώρα αλλάζει, τώρα Νάτο. Τρέλη από δίπλα Α έχουμε και τρελές Τώρα ναι παιδιά παντρόφλε τρελέ και τόστ Αυτό είναι καλύτερο ωραία, από τους τραβούς πιλότης Έχω όλα και μέρα και σαν Να Νάτο Χωρίς να κάνω τίποτα ε Χωρίς να κάνω τίποτα από τον καναπέ μου Τέλειο Έτσι έτσι ακριβώς Είμαι κα** η... Ακούσα, σα είχα πάρει και παλιότερα τηλέφωνο. Θέλω να σα πω ότι τα γουρούνια είναι συμπαθέστατα ζώα. Σύμφωνα με επιστημονικέ έρευνε, έχουν ενοημοσύνη, έχουν ευαισθησία, ακούνε μουσική. Όταν λοιπόν αποκαλούμε το Μαρκόπουλο γουρούνι, μάλλον βρίζουμε τα γουρούνια. Είναι σωστότερο κατά τη γνώμη να χρησιμοποιούμε τη λέξη καθήκη, που αντιπροσωπεύει ακριβώ αυτό που είναι ο Μαρκόπουλο. Το διασκεδάζω. Και δευτερευόντω, επειδή δεν μπόρεσα να σα βρω τηλέφωνο στι 9 Φεβρουαρίου, που ήταν η μέρα τη ελληνική γλώσσα, και επειδή πέρυσι πάλι σε είχα πάρει και θα σα παίρνω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 Και ελληνικά, μην πλέκει και εσύ. Ναι, σύμφωνη. Λοιπόν, θέλω λοιπόν, επειδή σα ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, λέμε η διεθνεί, λέμε η πρόοδο, λέμε η συνεχή. Αυτό και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Και τι είπατε δεν λέμε ενήλικ και φύλοιπα. Όχι. Λέμε ενήλικο το αρσενικό, γιατί το Και φιλικό, εμεί λέμε και φίλοιπα. Ναι, όμω σωστά ελληνικά δεν υπάρχει. Να σα πω λίγο τώρα βουλεύτρια λέμε. Όχι, βέβαια. Γιατί. Ο βουλευτή ή βουλευτή. Δεν υπάρχει βουλεύτη. Ο παμπειώ τη και λέει ότι ισχύει. Το Ο παγιότη είναι ένα απέσιο πασότητα. Ο οποίο μπήκε σε όλα τα ελληνικά σπίτια, επειδή ήταν στη μέση του Πασόκ. Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα καλά. πολύ. Πάνω που τα πηγαίναμε τόσο καλά με την κυρία, μα διόρθωσε κιόλα, είπε για τα διγενήτρια, κατάληκτα, όλα αυτά πολύ σωστά. Ε, στο τέλο είχαμε διαφορετικέ απόψει και προσεγγίσεις Αυτά για όλη αυτή την εβδομάδα. Ε, κλείνουμε εδώ διότι έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας όπως κάθε Παρασκευή θα ξεκινήσουν τώρα, κολλάνε μετά οι διαφημίσεις αμέσως μετά το μαγαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα με ενωμένο το ΣΥΡΙΖΑ όσο ποτέ ε, τι Δευτέρα λοιπόν καλό Σαββατοκύριακο, καλό διασκεδαστικό Σαββατοκύριακο Γεια σας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 Γίνηση, από την πίεση. Βέβαια, και, και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση, και ιδιωτικά μπορεί και, να, ε, μπορεί και να έκλαψα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί να διακορφώ. Τα παιδιά κάτω στον γάμο μίλαν με τον καιρό. Μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν τον σταυρό.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 Πάμε να συζητήσουμε για τα τέμπι πράγματα, τα οποία, Μάλιστα. ξέρετε, τα είπατε, κρύθηκαν από δύο εκλογές. Θέλετε να επιμείνετε σε αυτά, καλά κάνετε και επιμένετε. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν έναν τρέλο, τον επνίγουν με τα χέρια και τον γένεστο. Βάλε λοιπόν από στο Λέα από το Μάθε Παιδί μου γράμματα που λέει και την αλήθεια. Ρε, την αλήθεια και βάλε όλα αυτά με τιμέ, με τα πάντα. Με τα πάντα, μα αυτά που γίνονται τώρα, τι συγκαλύψει, βάλε. Αυτό που στην ουσία έλεγε το εξώδικο δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομο δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλεια και ολοκληρώστε την Αυτό έλεγε το εξώδικο. Την αλήθεια, ρε! Την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 Επίσης τώρα τον Παλάκη θα ήθελα πάλι την Παρασκευή να βάλεις την Τρίτη Διεθνή. την πίστη τους και γα***μώ το μουχαμπέτι τους. Χαίρετε. Και για την άλλη Παρασκευή θα ήθελα, παραγγελιά από τώρα, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει την άλλη εβδομάδα, θα ήθελα αυτό το τραγούδι που λέει «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» κυνηγάνε τον παπά του. «Τα παιδιά κάτω στον μ. κάμπο» Αυτό το «Πετσοκόβ» Που παντρεύονται παιδιά... είναι, είναι πολύ ειδονικό αυτό το «Πετσοκόβουν». Έτσι για να δούμε τι παραπέμπει σε Δία. «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» «Κυνηγάνε Θα μας σκοτώσουν, δηλαδή. Έτσι οκώμουν τα κεφάλια από εχθρού κι από πίστε Εδώ είναι η Ελλάδα, αγαπητή μου. Εδώ είναι ορθοδοξία. Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού. Το σπιτάκι τη Παναγία. Τα παιδιά με στα χωράφια κοροϊδεύουν. Θα πέσει η φωτιά από τον ουρανό να μας κάψει, έλεγα και χθες, η οργή του Θεού. Του φοράνε όλα τα και τον πάνε στην αγορά. Αυτό είναι τραγωδία, ο απευθυσμένος να γίνει γενικό μόριο και yes. τα λέμε και δεν τρεπόμαστε. Έλα. Τι κάνει το λοιπόν. Καλά. Να σου πω, Έχω μια παραγγελία, η θέλω να λέει το πρόλαβά. Να την πω την καλή στην εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, ξέρει τι θέλω, θέλω να βρει το βοήθη που λέει για την νόμιβία, νόμιμη των αστυνομικών εννοώ έτσι. Λοιπόν, και θα βάλει απάντηση τον πρώτο σλτερ που λέει διάλογο με επικοινικέ βία και τα λοιπά, δεν ανοίγω, θα του κάνω μίλιαση κτλ. Την απάτωση πώ δεν στο βλάχο με λίγα λόγια. Τι υπάρχει. Είπα ότι η αστυνομία είναι σώμα επιβολής του νόμου. <Κι> και και και> είπα επίσης ότι η επιβολή του νόμου έχει στοιχείο εξαναγκασμού. Χρησιμοποίησα τη λέξη αναγκαστικότητα, για να το πω πιο γλυκά. Είδες τη γλυκός που είμαι. Είστε τη που είμαι. Είπα επίσης Εσύνει. ότι στοιχείο του εξαναγκασμού Είναι η βία Τα κλασικά μπουλίδια Και είπα επίσης ότι προβλέπεται η χρήση και της νόμιμη βία και της αστυνομικής ράδου για την επιβολή του νόμου ε, Διάλογο με υποκινητή βία δεν ανοίγεις, τα περαιτέρα θα τα βρούμε στη δικαιοσύνη Φυσικά Τα παιδιά κάτω <στολί> Έλα. <Ένα. στολί> Φίλε, Μια παραγγελία για την Παρασκευή είναι εύκολο. Ναι, ναι. Ένα οικογενειακό τραγουδάκι από τη γενιά του Χάου. Μπασταρδοκρατία. <στολί> Καλησπέρα, φιλέ. Καλησπέρα, <στολί> Μπορώ να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θα ήταν εύκολο. Κάνε. Γενιά του Χάου, μπασταρδοκρατία. Δεν <στολί> είναι <στολί> <στολί> ήθελα να σου πω. Βάλε μια παραγγελιά για την Παρασκευή από μαθροπρόβατο το Καλμέρα Ελλάδα, από εκεί που λέει Αξ' Ελλάδα. Και τα ονειρά Ελλάδα και ο ελληνικός στρατός σου, τα Φ-16, τα υποβρύχια και ο υπεριαλισμός σου. Τα ραφάλ μας θα συνέτριβαν την τουρκική πολεμική αεροπορία.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 στη δύση.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 Πάνε κάτι καμίσου. Ήταν στα τα παγκή, φετήμανα. ΡΟΝ ΠΑΓΑΣΕΝ ΠΕΡΣΚΑΛΑΥΣΚΑΛΑΚΙ Τα που ρίχνανε σφεντό να στο στρατό τους πιάνανε, βάζαν τα κεφάλαια τους στον ασφαλτό και σπάζανε τα κρανιά τους με φράχους. Μια <Sings> <Sings> <Sings> Δεν τον πιστεύω να με χλεβάζεις Σα χαζεύω δεν χαπαριάσεις Για ένα παιδί να, να, να μεγαλώσει σε λύτε, μόνο φρίκι βλέπει κάθε μέρα Κάθε μέρα, βλέπει φρίκι κάθε μέρα Πρότεινε μου κάποια λύση, δεν θα σου παρακοστήσει Να σου πω τώρα και κάτι που αντρελεύτηκα, που θα ήθελα για την Παρασκευή. Σαράγεβο. Δυο κοπές στο σαράγεβο. σαράγεβο. Ναι. Εντάξει, θα σε πάω. Πεγίνω παλιά κιά. Σε ευχαριστώ. Ναι. Κάνω βαλίτσες. Αρχίζω να πιστεύω ότι είσαι μπούμερ και θιά. Είμαι, τέτοια. Μου είπατε πριν από λίγες μέρες ότι είμαι μπούμερ και δεν ήξερα τι είναι. Έψαχνα να βρω τι είναι. Τα βλέπεις, λίγο. Είμαι πάρα πολύ θιά. Μοναξε, Σήμερα και μοφάει. Σήμερα και θα βλέπεις Βάλε και μια άλλη αφιέρωση μου, είστε τρομαφραμπακό. Βάλε τα περδέματα με τον κομμουνισμό γενικά, με Στάλιν και τέτοια. Που έχουν βάλει και στο ρουξού, που έχουν. Ναι, ναι, όλα. Θα κάτσω να ψάξω όλη την τηλεόραση γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία. Λέω γιατί όχι, α κάτσουμε, Μορεμίσκα, Ζώσου. Όχι, τι ωραία, ωραία. Λέω δεν το ξέρω, βρε θα κάτσω τώρα, μαλάκα είμαι. Εννοείται. μου βάζω τώρα, τώρα που το λέμε, εγώ βάζω. Έλα, γεια. Χρήσα, ποιο σοβιετικό ηγέτη βραβεύτηκε το 1990 με τον Όμπελ Ειρήνη.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 Το τι φοράνε, Έλα μωρέ, Τι φοράνε οι τσιολιάδε με τη φούντα. λέμε κούκου. Βαγιά. <σχεδιά> <σχεδιά> κούκου. Τσα. Αχά, αυτό θέλω. <σχεδιά> Αυτά τα τρία γράμματα. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω τώρα το τσαρούχι. <σχεδιά> Θέλω να μάθουμε πως λέγανε τότε, είπαμε, ε, στην ε, Ρωσία τους ε, Βεσιλείς. Πώς τους έλεγαν? Τσαρουχάδες. Παναγιά μου! Δεν το πιστεύω! Τα παιδιά δεν έχουν μνήμη Τους προγόνους τους πουλούν και ό,τι αρπάξουν που δεν θα μείνει Γιατί με μελαγχολούν